Το έχω, εγώ προσωπικά το έχω νιώσει κιόλα. Ότι ίσω κάποιε φορέ να με αποφύγουν λόγω χαρακτήρα <laughs> και να με αποφύγουν και λόγω. Δεν θέλω να είναι τώρα, mm -hmm. να γνωρίσω για το οτιδήποτε. Mm -hmm. Κουβαλάμε αυτή την ελληνική κούρα την ελληνική νοοτροπία που λέμε. Mm -hmm. ε, τι σημαίνει αυτό, Αυτό είναι θέμα για άλλη Αν θέλετε να σταματήσει εκπομπή, μπορείτε επίση να μα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ποιο είναι που έρχονται εδώ, Το σπίτι,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 Λόγω Στοκχόλμη. Βασικά το θέατρο μα ενώνει. Mm. Ναι. Ε, γι' αυτό είναι να έρθετε στην παράστασή μα. Θα την ανεβάσουμε το... την άνοιξη. Φέτο. Το είκοσι. Του χρόνου. <laughs> Γνωριστήκαμε <κοίγε> μέσω λοιπόν της ελληνικής κοινότητας, της ομάδα ομάδας της ελληνικής κοινότητας και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο για ως... και να σας κρατήσουμε παρέα Για να σας κρατήσουμε παρέα, τι καλύτερο Έτσι. από αυτό <laughs> Και αν προκύψει να ενημερωθείτε και για μερικά πράγματα Λέμε, mm. προσπαθήσουμε με, ο... με τα μεγαλύτερα μέσα Γιατί είστε πάρα πολλοί εδώ στο Στοκόλμοι ή πολλοί από σας. σκέφτεστε να έρθετε στο Στοκόλμοι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 Ειδικά χωρί άμα δεν δουλεύει ή να έχει κάπου να μείνει. Γι' αυτό οι περισσότεροι έρχονται είτε γιατί γνωρίζουν κάποιον, έχουν κάποια... στην οικογένειά τους, κάποιον φίλο που του φιλοξενεί στην αρχή. Είναι δύσκολο να βρεις σπίτι. Αλλά βασικό είναι για να, για να σου παρέχεται η ασφάλεια στο κόλμι. είναι να έχεις τον προσωπικό αριθμό. Το person number, το swithy το personal number. <laughs>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 <Σ> Μπορεί να είμαι λίγο προκατημένο, που είναι ακριβώ αυτό. Έζησα και εγώ. Okay. Ε, ο καλύτερο τρόπο για μένα για να έρθει κάποιο χωρί κάποια ειδίκευση ε, Για να έρθει κάποιο χωρί κάποια εδίκευση, ε, αν δεν έχει κάποια γνωριμία για να βρει δουλειά κτλ. Ο καλύτερο τρόπο για μένα είναι να έρθει σαν μαθαί πετητή. Γιατί εκεί του παρέχει το ίδιο το πανεπιστήμιο, η ίδια η σχολή, θα τα παρέτα χαρτιάται στο να βγάλει ε, το πεζομαι. Αλλά και εκεί υπάρχει ένα μικρό, έναστερίσιο ότι θα πρέπει να έρθει εδώ, για σπουδέ άνω των δύο ετών. Okay. Σποχή, συγγνώμη, άνω...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 Είχε πάει μια εξαρτάκι να καταθέσει χρήματα για ένα σχετικά μικρό ποσό έτσι. Και έγινε ολόκληρο οματά, όχι οματά. Δύο-τρει ώρες ήταν εκεί και ερωτήσει, ερωτήσει, ερωτήσει. Από πού μπορεί τα χρήματα. Ναι, από mm. πού. Και δεν ήταν, αλήθεια δεν ήταν τεράστιο ποσό. Ναι, mm. ah, συμβαίνουν αυτά. Κλασικά. <laughs> <laughs> Μαθαίνει. Mm. Ωραία. Έχετε καμιά αστεία, ιστορία. <laughs> <laughs>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 Το τόνο. Το τόνο. Και σε αυτό το τεράστιο μέγεθο που δεν χωράει πουθενά. Επίσης εδώ πέρα στη Σουηδία μπορείτε αντί για την ταυτότητα να χρησιμοποιείτε το δίπλωμά σας, αλλά καλό θα είναι να είναι Σουηδικό κύριο. Και, και επειδή ε... είσαι μικρή και δεν το έχεις προλάβει, υπάρχουν τα διπλώματα τα οποία είναι διπλωμένα. Το χαρτί. Το ξέρω, ξέρω. εγώ έχω κάρτα. <laughs> <laughs> <πράβο>. <laughs> Παιδιά το...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 το σλούσεν είναι ή το, είναι... Είναι, το σλούσεν, είναι μια περιοχή χρήστο, εδώ στο Κόλμπις στο κέντρο είναι μετά την Κάμια στον την παλιά ας... την πόλη. Α, άρα είναι μια φωτογραφία στο κόλμη. Ναι, hey. ναι στο email mail p stokholmgr. gmail yeah, το <laughs> ήταν εύκολο p το παπί, mm -hmm. gmail com.